Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε και σήμερα Να ρίξουμε την καθιερωμένη ματιά, Γιάννης Λαζάρου εδώ 2681 4060 Για να μας ε, κάνετε κάποια παρατήρηση, να μας πείτε τα ωραία τα δικά σας Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σε όλους τους φίλους Που είναι εδώ γύρω στον αέρα και στο μέσο ηερού Ιντερνεδίου από Θεσσαλονίκη, Βέρια, Νάουσα, ας σου Γιασουρετάσο. Λοιπόν, στην Αθήνα, στους φίλους εκεί, στην Άνω Κυψέλη, του Γκίζη, στη Γλυφάδα, στο. ξεχνάω και τα μέρη τώρα με τα mail. σας ευχαριστώ πολύ για τα email που στέλνετε. Για την επικοινωνία, γενικός. Και στην Κρήτη καλημέρα και στη, στο ξωτερικό γεια σου βιβί καλή σου μέρα <Και> Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο ε, Όπως βλέπεις η... το μόνο το οποίο δεν έχει πρόβλημα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή Είναι το θέατρο το οποίο συνεχίζουν οι, οι... οι νέοι ηθοποιοί οι οποίοι το παίζουν κυβερνήτες είναι με τη νέα παράσταση τέλο πάντων. Αφού τέλειωσε και αυτή η ιστορία πάλι με, το, με τα Eurogroupια τα γερογου Euro Groupια και αφού καθημερινά έχουμε ε, ανθρώπους οι οποίοι οδηγούνται πραγματικά στην τρέλα στην Ελλάδα, μην έχοντα. Όχι, μην ένα αδιέξοδο μπροστά του, νιώθοντα το πνοίξιμο. Το, στο λαιμό τους από την κατάσταση διότι δεν υπάρχει διέξοδος αγαπητέ μου και αγαπητή μου ενώ λοιπόν έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους οι οποίοι προστίθονται σε αυτό το κεάδα προστίθονται σε αυτό το κεάδα οι καραγκιόζελες αυτοί οι οποίοι το παίζουν κυβερνήτε, λοιπόν τώρα μέσω του Τσίπρα του θα πάνε λέει στη Ρήγα να κάνουν σύνοδο κορυφής πρόσεξε τώρα μεγάλε αλλά έχουμε και... δεν τζουλάνε και αυτοί οι δύο κολομίνες να πέσουν οι υπογραφές εκεί να τελειώνουμε εκεί λοιπόν ο Τσίπρας θα συναντηθεί με τη Μέρκελ μεγάλα για να βρουν λύση ο κόσμος συνεχίζει να πεθαίνει ο κόσμος συνεχίζει να είναι σε παράκρουση πριν τον βολεμένων πλην τον βολεμένων καθηκιών είπαμε εμείς ούτε για αυτού κάνουμε εκπομπή ούτε για ενδιαφερόμαστε πια. Λοιπόν. Πλην των βολεμένων καθηκόντων, Να πούμε ο κόσμος καθημερινά Πεθαίνει Καθημερινά Δεν μπορεί να πάει και σε γιατρό διότι χρειάζεται λεπτά Χέστα τώρα τα κοινωνικά ιατρία Και τις τρίχες Τις κατσαρές Τις οποίες εξαγγέλουν Τα κομματικά σαπρόφιτα πρόφητα του ΣΥΡΙΖΑ Λοιπόν θα Απειλεί λέει τώρα πρόσεξε Τώρα έχει καινούργια Απειλή ο Τσίπρας ότι δεν θα δώσει, λέει, τις δόσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Ιούνιο που είναι 900 εκατομμύρια και επειδή απειλήσε με δημοψήφισμα την παίρνει πίσω την απειλή ως ένδειξη καλή θέλησης καταλαβαίνεις μεγάλε ότι τα παιδιά παίζει και ταυτόχρονα κοροϊδεύει αλλά εδώ πρόκειται για ζωές ανθρώπων για, τους οποίου, για τις οποίες αυτές ζωές δεν ενδιαφέρεται κανένας μα κανένας μιλάμε Παίζουν γλεντάνε κερνάνε κουρκουμπίνια το στρατό τους μαζεύουν στρατό ο οποίος στρατός είναι διατηθειμένος όπως λέγαμε και παλιότερα να, και με 50 ευρώ το μήνα να αρκεί να το έχει σίγουρο μαζεύουν λοιπόν στρατό παίζουνε και, την και η κατάσταση οδηγείται στο θάνατο ανθρώπων στο θάνατο κυριολεκτικά μιλάμε οι οποίοι το μοναδικό έγκλημα που κάναν στη ζωή ήταν να εργαστούν Γιατί θα σας το λέω αυτό τώρα σε αντίθεση Σε αντίθεση Με αυτό το καραγγιοζηλίκι το οποίο βιώνουμε καθημερινά Που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά πως θα διορίσουν τα σώγια τους Πως θα βολέψουν μέτρο στρατό Με οποιαδήποτε τίμημα Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει Τίποτε άλλο σου λέω δεν τους ενδιαφέρει σου πω μια μικρή ιστορία Η είδηση είναι από τη Νέα αλλο. Εκεί λοιπόν μια κυρία Παρακαλώ λοιπόν. Καλημέρα λοιπόν. Καλά εσύ. Λοιπόν. Ναι Δεν ξέρω κυρία, δεν γνωρίζω Τι λογαριασμό Μουσική Δεν γνωρίζω Μουσική Τώρα όλοι φτωχοί είμαστε αλλά το θέμα είναι το εξή, Δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε καθόλου Μουσική Ναι τι, τι είναι αυτό, τι δεν ξέρω τι. Και πάρ' και βάζεις λεφτά για να προσθέσει το χρέος Υπό την αιγίδα του παππούλια Και έβαλες λεφτά Τι έβαλες, τι να κάνεις Εσύ Έλληνας είσαι και πήγες και τσίμπησες Ναι Ναι Ναι Και η ψωροχώστηνα το ίδιο έκανε Ναι ναι. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά Δεν το γνωρίζω, θα σου πω τώρα, καλή σου μέρα Δεν Φυσικά πρόκειται περί απατεώνων, καλή σου μέρα, να σε καλά Εδώ ένας φίλος πήρε τηλέφωνο, λέει Με ρωτάει δε, τι γίνεται, α ναι, τώρα θυμήθηκα Ένα λογαριασμό τον οποίο είχε κάνει υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Λέει για την απόσβεση του χρέου Και πήγε γι' αυτό και κατέθεσε τον οβολό του και τι γίνεται αυτό ο λογαριασμό. τι γίνεται, εσύ τι λε να γίνεται, δηλαδή. Ό,τι γίνεται ο, με τα κόλπα που στείλουν οι απαταιώνε. <Τι> αυτό γίνεται. Και πρόσεξε, ο, ο άνθρωπο τώρα πήγε και κατέθεσε τον οβολό του φτωχό άνθρωπο, έτσι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το ίδιο έκανε και ψωροκόστενα. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Που λέμε και τα ψωροκόστενα. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Τότε στο ναύπλιο που του μαζέψαν εκεί και είπαν Βάλτε ρε, παιδιά, εδώ ότι έχετε τα χρυσάφια σα οι για, το, για την πατρίδα να πούμε ό,τι έχει ο καθήνας Και δεν πήγαινε που λε. Του λέω τώρα το, το, το γεγονός Πως έγινε χοντρικά Και δεν πήγαινε κανένας Και μπροστά βγήκε μια παν Η Κώστενα Και τη φωνάζαν ψωροκόστενα Πρώτη λοιπόν Και έβαλε κάτι εκεί Από τα φτωχικά που είχε ξέρω Ένα τενεκέ, ξέρω Δεν τι ακριβώς έβαλε Και φιλοτιμήθηκαν τα γαϊδούρια τα άλλα που λες. Και είπαν κοίτα εδώ αφού μπήκε μπροστά η ψωροκώστενα να πάμε και μέσα. Αυτά είναι παλιά κόλπα που λες μεγάλη Το έχουμε ξαναπεί 200 χρόνια τώρα Λαμόγια Λαμόγια, μαυροκορδάτη Ξενόδουλη Με έναν λαό ο οποίος του ακολουθεί για... Τι να σου πω τώρα για κάποιο λόγο του ακολουθεί Τι να σου πω τώρα Οπότε εντάξει, κλάψε και εσύ τώρα το... Αυτά τα ψηλά, ό,τι έβαλε εκεί από το ιστοριμά σου στο λογαριασμό για, τη, για την εξόφληση του χρέου του Παπούλια, υπό την αιγίδα του Παπούλια, κατάλαβε τώρα έτσι. Σου έλεγα λοιπόν, σε αντιπαραβολή του θεάτρου το οποίο παίζει ο Τσίπρας με την παρέα του, ενώ στην πραγματικότητα πεθαίνουν άνθρωποι, θα σου πω μια μικρή ιστορία από τη Νέα Αγίαλο. Η, η γυναίκα άνοιξε την πόρτα τη, τη βάρισαν το κουδούνι και τη συνέλαβαν. Γιατί τη συνέλαβαν, προσέξτε τώρα. Πήγε στη φυλακή, την οδήγησαν στη φυλακή γιατί είχε ένα μαγαζί χρόνια στην Αγχίαλο το το μαγαζί όπως κλείνουν χιλιάδες μαγαζιά ή έκλεισαν χιλιάδες μαγαζιά και χρώσταγε στην ΑΕΠΗ ξέρετε τι είναι η ΑΕΠΗ τα δικαιώματα μουσικής δηλαδή άμα βάλει εδώ στο ραδιόφωνο ας πούμε ή έχεις ένα καφεμπάρ πληρώνεις δικαιώματα στην ΑΕΠΗ όχι για να τα πάρουν οι καλλιτέχνε. Λαμπρακιστάν είναι το κόμμα. Τέλο πάντων είναι η μαύρη η ιστορία αυτή. Η γυναίκα λοιπόν βάρεσε κανόνι, δι δηλαδή. Δεν έχει στον ήλιο μοίρα, έκλεισε το μαγαζί. Δεν δούλευε ται... και την καταδίκασαν λέει. Γιατί χρώστηκε στην ΑΕΠΗ και την προφυλάκησαν. Κατάλαβε. Την πήγαν σούμπη τη μέσα. Είχαν σωρευτεί λέει οφειλέ για πνευματικά και συγκινικά δικαιώματα και το ερώτημα είναι το εξής αν ήταν τόσο ισχυροί, ισχυρός ο νόμος για την διακίνηση σάρκας οι τύποι με τους φούρνους θα ήταν ελεύθεροι αυτή τη στιγμή αλλά βλέπεις ο νόμος για την ΑΕΠ είναι πιο ισχυρός τα παλουκάρια της ΕΝΕΡΓΑ που βούτηξαν 400 εκατομμύρια θα ήταν ελεύθερα αυτή τη στιγμή Κάτι παπακοσταντίνιδες και κάτι άλλα προσώπατα της ελληνικής κοινωνίας θα ήταν ελεύθεροι. Δυστυχώς το μένος της η δικαιοσύνη το ξεσπάει σε τέτοιους ανθρώπους. Την προφυλακή σαν λέει τη γυναίκα η οποία φυσικά όπως καταλαβαίνεις μεγάλη <χει> αν από το μεροκάματο του από το τα το κράταγε. <μμ>. Αλλά όλο το σύστημα το πληρωμένο και εδώ έρχεται Έρχεται η ταμπέλα της αριστεράς Να συνδράμει Τις, τις ναζιστικές νοοτροπίες Μουσική Λοιπόν της αριστεράς του Τσίπρα μιλάμε τώρα έτσι Μουσική Είναι το ότι Πάνω που γίνεται, γίνεται κάτι ας πούμε με πρωτο, Έρχονται με πρωτοσέλιδα οι πληρωμένε φυλάδες Τα πληρωμένα κανάλια Και αμέσως Σου λένε Μια γυναίκα αγρότησα Είχε 40 εκατομμύρια ευρώ το βρήκε ω δόε Ένας κουρέας από το Ηράκλειο Κρήτης Είχε 5 εκατομμύρια ευρώ Σε λογαριασμούς Ένας και έχουμε ξαναπεί αυτά Και σου λέμε το εξής Ωραία τους έπιασες και τι έγινε Τι έκανες Τι ακριβώς έκανες Τίποτα Τα περισσότερα από αυτά είναι μπαρούφε για κατανάλωση Για να περνάνε Τα κόλπα που κάνουν Οι διορισμένοι κυβερνήτες Αυτής της χώρας Κάθε φορά που χρειάζεται να περάσουν κάτι σοβαρό, τίποτε άλλο. Στο θέατρο λοιπόν οι σκηνοθέτε, τα αφεντικά της Ευρώπη, αυτοί οι ευρωναζίστε, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ και οι άλλοι, είναι οι σκηνοθέτε αυτή τη κατάσταση, είναι όμως σκηνοθέτε και ηθοποιοί. Θέλουν, λέει, επιστροφή τη Τρόικα τώρα οι δανειστέ. Το Διεθνές νομισματικό Ταμείο πρέπει να μείνει λέει για να βοηθάει την Ελλάδα. Κατάλαβα, να βοηθάει την Ελλάδα. Αυτά τα λένε οι δανειστές. Και ευτυχώς λένε οι δανειστές που κινείται η κυβέρνηση σωστά με τις ιδιωτικοποιήσεις. Όπως καταλαβαίνετε κυρίες μου και κύριοι εδώ έχουμε μία διασταύρωση ελέφαντα με μυρμήγκι. Ο επιβίτωρας ελέφαντας λοιπόν γκάστρωσε ένα μυρμίγκι αυτή είναι η διαχείριση αυτής της κατάστασης και πως να το πούμε τώρα η κολεγιά των υποτιθέμενων αριστερών με όλα αυτά τα κοράκια εάν γίνεται να γκάστρωσε ένας ελέφαντας ένα μυρμίγκι εάν είναι εφικτό να μου το πείτε τόσο παράτερο είναι το να λέγεσαι αριστερός και να κάνεις κολεγιά με όλα αυτά με αυτούς τους δολοφόνους τον λαών με αυτούς τους δολοφόνους της ανθρώπινης ύπαρξης αποκλειστικά για το κέρδος είσαι ίδιος δηλαδή όχι ότι είσαι ίδιος σε μέγεθος οικονομικό μιλάμε είσαι ένα, ίδιος, απλά είσαι ένα πιόνι είσαι ένα πιόνι τίποτα άλλο όλα τα άλλα είναι παράσταση Φίσα ρούφα τραβατώνε να τα δούμε όλα ροζ. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρον Άρον λοιπόν περνάνε το πολυνομοσχέδιο οι αντιστασιακοί αριστεροί οι αντιστασιακοί απέναντι στους δανειστές μιλάμε τώρα ναι με τις κόκκινες γραμμές. Άρον Άρον λοιπόν το περνάνε το πολυνομοσχέδιο με άρθρα που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές. Εδώ δεν μιλάμε για όπισθεν μεγάλε Εδώ έκανε ένα βήμα πίσω και έπεσε, και έπεσε στο, στη Χαράδρα Σε χίλια μέτρα βάθος Άρον άρον λοιπόν το περνάμε το πολυνομοσχέδιο Το πολυνομοσχέδιο Το οποίο Ελληνοποιητέ μου Σημαίνει αλλαγή τακτικής από την κυβέρνηση Εξπρες λοιπόν να περάσουν όλα τα σημεία στα οποία υπάρχει συμφωνία με τους συμμάχους του Τσίπρα τους συμμάχους του Τσίπρα και των Σαμαροβενιζέλων αυτή είναι μην κρυβόμαστε άλλο πίσω από το δάχτυλό μας οι σύμμαχοι των Σαμαροβενιζελων καρατζαφέρεδων είναι και σύμμαχοι του Τσίπρα αυτή τη στιγμή εξάλλου ο Τσίπρας σκίστηκε να βγάλει το Γιούγκερ. Άρον Άρον λοιπόν παρακαλώ bonjour comment Δεν Ναι Και φέρει Ναι Ναι Ναι Ναι <Σιουλίου> ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι <Σιουλίου> ναι. <Σιουλίου> ναι. <Σιουλίου> Α, ναι ναι ναι ναι ναι <Σιουλίου> Λιούλαι, ναι <Σιουλίου> <Και> τελείωνε, ναι ναι ναι ναι ναι ναι φίλος μου εδώ από τη Λιόν. Είναι μαξιγέζος αυτός Και μιλάμε ρίχνουμε τα γαλλικά μας Αυτός έριξε κάτι γαλλικά από εκεί ωραίμα, Δεν μπορώ να τα πω εγώ αυτά τα γαλλικά που έριξε Η τακτική λοιπόν ναι Φίλε μου είναι αυτή που λες ε, και, την, και το παίζουν καλά το θέατρο Αλλά ε, ε, στο, Για τη δημοσιογραφία να σου πω το εξή ε, Αυτό που είπες δεν ισχύει αυτό που είπες Ότι τα καλά ρεπορτάζ ε, Πως το είπες Τα όμορφα ρεπορτάζ όμορφα καίγονται Όχι όχι να σου πω τι ισχύει Ότι τα μεγαλύτερα Τα δυνατότερα Τα πιο έγκυρα Ρεπορτάζ Είναι αυτά τα οποία δεν παίχτηκαν ποτέ the... Το λόγο του καταλαβαίνεις έτσι oh. Αυτή είναι η αρχή λοιπόν want... Μήναν σε κάποιο συρτάρι Λοιπόν τι λέμε λοιπόν περνάει Σούμπιτος ο πολυνομούς σχέδιος, Άμεσα Άμεσα λοιπόν Σε όλα τα σημεία τα οποία συμφωνεί Ο Αλέξης και η παρέα του 100 μέρες την πενταήμερη έκλεισε ο Αλέξης ήδη Είχε, κλει, είχε τελειώσει η προηγούμενη πενταήμερη Πόσα χρόνια ήταν στην αντιπολίτευση και κλί έκλεισε πάνω από 100 μέρες Στην πενταήμερη της ε, Πρωθυπουργία. Έτσι λοιπόν μεγάλε Ο Αλέξης και η παρέα του Το κράτος δηλαδή Γιατί αυτό, αυτό, είναι, αυτό είναι το κράτος τελικά Μέχρι τέλους Μαΐου Πρέπει να βρει 1,7 δις για μισθούς και συντάξεις χρωστάει και 7 δις σε ιδιώτε προμηθευτές Αυτά ξεχάστε Και ε, Αυτά ξεχάστε τα και, και πανηγυρίζουν, πρόσεξε Άκου τώρα να γελάσουμε εδώ όλοι μαζί Ο μου και όλοι μαζί, ορίστε Βέβαια yeah. yeah. <Δ subtitles> έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, Έλα, ρε φίλε τώρα. Είναι ε, οι λέξει ανεξάρτητο, ελεύθερο και τέτοια. Είναι, πώ λέμε, α πούμε, ξέρω εγώ, λέμε τώρα πα τον μπαρμπαμίτσο απάνω να πούμε στην κουσουβίστρα, επειδή μεγατοποιεί μπαρμπαμίτσο ή κεράσε ένα σούσι. Δεν θα καταλάβει ο άνθρωπο. Έτσι καταντήσαν και αυτέ οι λέξει, ανεξάρτητο, ελεύθερο και τέτοια. Όσο για το άλλο που είπε, αγαπητέ μου φίλε, ε, δυστυχώ. Ο πληθυσμό ο οποίο πληρώνεται αυτή τη στιγμή από το κράτο πιστεύει ότι δεν έγινε πάυση πληρωμών επειδή ε, παίρνει το μισθό του. Έτσι νομίζουνε. Ενώ αυτά τα 7 δι που χρωστάει ε, προ του ιδιώτε και δεν του τα πληρώνει δεν είναι πάυση πληρωμών διότι ποιο τον χαίζει τον ιδιώτη, Μόρε τώρα. Τον, τον απαταιώνα, τον επιχειρηματία, τον, μικρο, κατε, τον μικροεπαγγελματία, τον μικρέμπορα, τον ιδιωτικό υπάλληλο. Χε του αυτού, τους αυτούς δεν είναι άνθρωποι αυτοί Αυτά μας, έδειξε και μας έδειξαν προχτές και στις τηλεόρασει τους Με τα κουρκουμπίνια της Βαλαβάνινας Με τα δάκρυα της Ραχίλ Παρακαλώ Ακριβώς Bonjour. Bonjour ο φίλος μου ο Γάλλος ήταν yeah, προηγεί το στρατός μας Και άμα θες και εσύ κοκαλάκι δηλαδή Όχι για να ζήσεις ούτε να επιβιώσεις να φέρνει γύρω δηλαδή για κα, κα, τσιγάρο, δεν το συζητάμε. Για καρβέλι ψωμί, αλλά και στο τον κομματικό στρατό μας Κοίταξε, μεγάλε, πού έφτασε τώρα η κατάσταση. Α, καλά, τα αθύρματα του, του Βαθέο Πασόκ και της Γαλάζιας Τρούγκα. Εντάξει, παρακράτω ήταν. Δηλαδή. Πού έφτασε η κατάσταση, μεγάλε, να φτιάχνει στρατό ψηφοφόρων ο Τσίπρας Πρόσεξε τώρα. Ο Βούτσι, η Κυρατασία φτιάχνουν στρατό ψηφοφόρο, δηλαδή. Ε, δεν μπορείς να μην γελάσεις τώρα Η κυρατασία ένναξη έχει μόνιμο το χαμόγελο Λες και πέρας από το σύνταγμα Στην γιορτή μπάφου είναι Αυτοί οι τύποι τώρα Φτιάχνουν στρατόψηφο φόρων Γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων τους Δύο εκατομμύρια άνεργους Μικροεπαγγελματίες Ιδιωτικούς υπαλλήλου, οικοδόμου να αφηγό επισκεβαστική. Πάρε μωρίβα λαβάνε Ένα κ που το μεροκάμα το, το κοιτάνε με το κιάλι Τράβα μια βόλτα στο πέραμα Τράβα μια βόλτα σε στέκα των οικοδόμων Που τα χέρια τους έχουν γίνει μπαμπάκι από την ανεργία Θα τους κεράσει κανένα κουρκουμπίνι αυτούς Το θέμα βέβαια θα μου πεις Είναι τι κάνουν κι αυτοί έτσι Πιστεύω Η μόνη εξήγηση που δίνω Είναι ότι εκφράζουν τη βαθιά Ευγενική ψυχή του Έλληνα και ακόμη δεν τους έχουν δαγκώσει το λαρίγκι εξαντλώντας την ευγένεια και την υπομονή τους με δανεικά με συντάξεις γερόντων με βοήθειες φίλων αυτό το πιστεύω δηλαδή το πιστεύω ότι εξαντλούνε την ευγένεια της ψυχής τους αυτοί οι άνθρωποι και δεν τους έχουν δαγκώσει το λαρίγκι ακόμη διότι αν ήταν του κόλπου και του συστήματος θα κάναν τον τόρο που κάναν τα κόκκινα γάντια στο Ευρωκοινοβούλιο οι καθαρίστριες η απολυμμένη της ΕΡΤ με τη Ραχήλ και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι πρόθυμοι να ενταχθούν στην γερμανοδουλία στην ευρωδουλεία την οποία εκφράζει και ο Τσίπρας με την παρέα του αυτό το πιστεύω δηλαδή, μέσα μου το πιστεύω βαθιά ότι ξαντλούνε την ευγενική τους ψυχή μέχρι σταγώνας, Μέχρι Ρανίδας yes, no. Προτιμάει ο καθένας τον προσωπικό θάνατο από τον να εξεφτελιστεί Τρώγοντας το κουρκουμπίρι της Βαλαβάνη Και σκουπίδοντας τα κροκοδίλια δάκρυα της Δημοσιοθρεμένης Κυρίας Μακρύ Ακάδα δεν το πιστεύω ότι Εξαντλούν την ευγένεια της ψυχής του. Και τελικά κατά την προσωπική μου άποψη Είναι οι μοναδικοί Έλληνες που έχουν απομείνει σε αυτόν τον τόπο Οι μοναδικοί Έλληνες που έχουν απομείνει σε αυτόν τον τόπο είναι Παρακαλώ Ναι, ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. Κατάλαβες, ευχαριστώ το τηλεγρατή μου Ναι, είσαι καλά ναι. Διότι αυτά τα σούργελα, να τα πούμε τώρα Λοιπόν, αυτά τα σούργελα τα οποία σου έχουν κάθε μέρα στα, Στις κολοτηλεοράσεις τους Στις κολοφυλάδες τους Τα φωτογραφίζουν λέει lifestyle Κι όξο ο κόσ. Σαν τη Ραχήλ Μακρίνα πούμε Αυτή είναι η κατάρα της κοινωνίας Αυτή η τύπη Μη με ρομή μη μου Μην μπούμε το τετριμένο κάποιος τη στέλνει στη βουλή Τη Ραχήλ Τη Βαλαβάνενα και όλα αυτά τα αθύρματα. Ε γι' αυτό σου λέω λοιπόν μεγάλε Το ίδιο μυαλό που βαλάνε με αυτού. είναι ακριβώς, έχουν την ίδια βαρύτητα στην, εθελ, στην ε, Γερμανοδουλεία, στην Εθνοπροδοσία, σε όλα αυτά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, οι μοναδικοί που φέρουν, που μπορούν να φέρουν την ελληνική ταυτότητα, είναι αυτή που αυτού τους καιρού εξαντλούν την ευγένεια της ψυχής τους. Όλα τα άλλα είναι βολεμένα καθάρματα, τα οποία βέβαια, Στη δεδομένη στιγμή <Ρι> Για να γλιτώσουν τον κόλο τους Θα ακολουθήσουν τον οποιοδήποτε <Ρι> Με κατάλαβες τώρα έτσι Παρακαλώ <Ρι> Έλα ρε φίλε <Ρι> για... <Ρι> <Ρι> Γιατί είχαμε βρεθεί ποτέ <Ρι> <Ρι> Πού <Ρι> Πού βρεθήκαμε παίζουμε Μαζί. Όχι αγαπητέ μου, δεν είμαι εξωγήινος Εγώ κάποιο λάθο κάνει. Όχι, δεν, μα δεν έχω συμμετάσχει σε τέτοια πράγματα εγώ. Τι το αφήνει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν συμμετέχω, δεν κατάλαβα. Δεν έχουμε συναντηθεί και αυτό το λέω. Δεν συμμετέχω σε τέτοια πράγματα εγώ. Εγώ καλά είμαι, εσύ δεν ξέρω αν είσαι καλά, συγγνώμη που σου ρολεύω. Έλα. <laughs> ναι. Ναι. Κανένας... Ναι. Ναι. Ναι, καλά, εντάξει, εντάξει, <laughs> <laughs> και δεν υπάρχει τέτοιο, όλοι εμεί σαν αφού τον είμαστε για τον θάνατο, για τον κεάδα λοιπόν η μόνη σωτηρία είναι να πάει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν εκεί να του πει η παιδιά εδώ οικογενειακό σας ψηφίζουμε, ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ γράψτε μου τα φάρμακα μπάσκεις εδώ κατάλατε λοιπόν, αυτή είναι η μόνη σωτηρία διότι αυτά δεν κάναν και παλιά με τι κλαδικέ, ε αυτά γίνονται και τώρα λοιπόν σε χαιρετό φίλε μου να είσαι καλά Κάποιο λάθος σου κάνεις αδερφέ, κάτι μπέρδευσες, διότι δεν έχω συμμετάσχει εγώ σε ούτε σε εξωγή να πάρθει, ούτε σε... στην έλευση των ΕΛ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν σου έλεγα λοιπόν. Αυτή είναι λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου. Αυτή είναι η κατάσταση. Και είναι ακριβώς οι ψηφοφόροι του, τέρμα τελείω είναι ο καθέρι, είναι οι ίδιοι με αυτού. Με αυτού που, ε, ακριβώ όποιον ψηφίζει, είσαι ίδιο με αυτόν. Ακριβώς τώρα δεν μιλάμε τώρα. Άσε το διορίστου ποιητή και αυτά, αυτά είναι. Είσαι ίδιο. Οι ψηφοφόρη τη μακρύ είναι ίδιοι με τη μακρή Η ψηφοφόρη τη βαλαβάνινα είναι οι και πάει λέγοντα. Οπότε μεγάλε, τώρα η βαλαβάνι έχει χαρί. Κατάφερε να εισπράξει από τους οφηλέτες το χαράτσι μέσω ΔΕΗ. Η ίδια, δεν έχω εικόνα να σας δείξω, όταν είδαν αντιπολίτευση ήταν με πανό και έλεγε δεν πληρώνω με τέτοια πράγματα. Κατάλαβες και τώρα κερνάει μπακλαβάδε. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώ όπω το λε: Ζούμε οι μέρε του 85 μεγάλε, αλλά με διαφορετικέ οικονομικέ συνθήκε. Ζούμε αυτή την αλαζονία των, των τότε βλαχοπασόκων, λοιπόν, οι οποίοι ξεκίνησαν με τι κλαδικέ και θέριζαν. Το ζούμε σήμερα, λοιπόν. Με το του Σιριζέου και ειδικά του Σόψιμου Σιριζέου, αλλά τότε το έχουμε ξαναπεί. Έκανε σλάλομ, μπορούσε να επιβιώσει. Να πά να βρει μεροκάματο, τώρα το κλείσαν και αυτό, κατάλαβε. Σε αυτά τα παιχνίδια συμμετέχουν οι αριστεροί. Οπότε η κυρία Βαλαβάνη, λοιπόν, καλό είναι να πάρει κανένα μπακλαβά εκτό από κορκουμπίνια, διότι εισέπραξε τον μνημονιακό φόρο, το χαράτσι τη ΔΕΗ, δηλαδή αυτό που καλούσε τον κόσμο να μην πληρώσει, να την ψηφίσουν για να το καταργήσει. Και την ψήφισε ο κόσμος Και τρίβει τα χέρια της Μέσω των 100 δόσεων λοιπόν Πήρε τα μνημονιακά χρέη Των οφειλών Και πήρε 250 ε, 250 εκατομμύρια ευρώ Και περιμένει να πάρει Να βάλει άλλα ε, Άλλα 150 εκατομμύρια Από πού τώρα πρόσεξε Τις απειλές θα μας πάρει τα σπίτια, θα μας κλείσει φυλακή και τρέχει ο καθένας να δανειστεί, να βάλει ενέχειρο το παιδί του για να πληρώνει τη βαλαβάνη, την αριστερή διαχείριστρια της κατοχικής εξουσίας στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν με αυτά τα κόλπα τον άμος στη μύκονο. Ένα από τα μπαρα, αυτά τα διεθνή, χρωστούσε 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσεξε μεγάλε. Με τη ρύθμιση τη κυρία Βαλαβάνη, ξελάσποσε Πλήρωσε 2,5 εκατομμύρια και καθάρισε. Κατάλαβες, ε, μεγάλε, ποιο είναι το κόλπο τώρα. Ποιο είναι το κόλπο, ποιο ήταν το κόλπο τώρα. Ότι θα χτύπαγαν την ελίτ, θα χτύπαγαν το μαύρο χρήμα κλπ. Σου λέει εσένα που. Δεν έχει τον ήλιο έλα μωρέ να πούμε, πλέονε να πούμε ό,τι έχει. Πως έβγαινε και Αλλά σε αυτού Ενέτασε και Την, την, την ομεγκλατούρα Ξέρω πως την έλεγαν παλιά Την Elite πως την έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν βγει Έτσι λοιπόν μεγάλε Ενώ χρώσταγε 7,5 εκατομμύρια Το διεθνούς φήμις μπαρ πλήρωσε 2,5 Και καθάρισε Παρακαλώ ορίστε Να, Ποιος είναι Α, ο ψωμιάδη, ναι, κατάλαβα. Λε για τον νομάρχη τη καρδιά μα. Όχι, δεν είναι φυλακή ο νομάρχη τη καρδιά μα. Ποιο ψωμιάδη, μωρέ. Ο μάκρη, ο, μάκες, ο μάκαρος. Για το μάκαρο. Για τον μάκαρο, λε. Τέλο πάντων. Δεν ισχύουν. Πάντω, αυτό που είπε, δεν ισχύουν για αυτού οι νόμοι. Όπω δεν ισχύουν και για όλου. Εδώ λοιπόν ήταν που θα χτύπα και θα έπαιρνε το χρήμα από την ελίτ. Πως τους έλεγε ο, ο Τσίπρα. Αλλά μιλάμε τώρα. Οπότε μεγάλε τώρα έχουμε, προσέξτε, το δρόμο που, που χάραξαν οι καθαρίστριες θα ακολουθήσουν και 250 απολυμμένοι συμβασιούχοι του ΟΑΕ. Απαιτούν να προσληφθούν ξανά σε ένα ταμείο που δεν έχει ασφαλισμένους αλλά αναγκαστικούς οφειλέτες. Είναι προεκλογική δέσμευση τη κυβέρνησης να τηρήσει τη δικαστική απόφαση που μας δικαιώνει υποστήριξαν οι άνθρωποι. Και σε ρωτάω εσένα γιατί να μην τους προσλάβει πίσω τους ανθρώπους. Όμω, αφού σε ρωτάω, να σου κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Όταν απολύθηκαν οι καθαρίστριες ή οι, οι επαναπροσληφθέντε στην ΕΡΤ, δεν είχαν πάρει και ντούκα τη ένα. Πώ το λένε, εκεί αποζημίωση. Ή λάθος. κάμουν λάθο. Κάμουν λάθο. Τώρα που επαναπροσλαμβάνονται, θα τα γυρίσουν πίσω τα λιπτά. Ερώτημα βάζουμε. Και γιατί να μην του προσλάβετε και τους, ο, του ανθρώπου, λέει: mm. Τι είναι αυτή; αυτοί, Χερσαία, Χελώνη, του γέννησε. Θα ψεφίσουν σύρρεζε, Ρε. Χαμένοι είναι να πούμε. Παρακαλώ. <règles> ναι. <μικ> ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Α, καλά, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι χαίρετε. χαίρετε. Ακάτσε, καλά, ακροατή μου πιστεύει. κάτσε εγώ να ασχοληθώ με αυτού, με, με τον φερόμενο Έλληνα, αυτή τη στιγμή, ο οποίο άλλο απ τη, απ στο κεφάλι του από την απαταιωνιά δεν έχει. Αυτοί, να πούμε, ήταν με σύμβαση για δύο χρόνια, πήραν χαμπάρι αυτό και κάναν την μπουστιά του. Το... Δηλαδή, εσύ τι λε τώρα, ότι όλο αυτό που γίνεται γύρω σου ε, ε, ζέχνει καθαρότητα, όλο αυτό που βλέπει γύρω σου. Σε παρακαλώ πολύ τώρα να μου Μιλάμε, κινείσαι στο δρόμο και Σου βρωμάει η απατεωνιά Από, τα, από τους ναούς της δημοκρατίας μέχρι το, το, το, μέχρι το πιο μικρό χωριό Ξέχασες σου έλεγα πριν ένα χρόνο Ότι συμφωνήσανε να αλλάζουν τη, την παρεδρία στο χωριό Για τα 300 ευρώ που έπαιρναν από το από Το, το ξέχασες αυτό τώρα Σου έλεγα πριν ένα χρόνο Πήγε ο αυτός και το είπε Πώς εσύ να πούμε Εγώ του κόμματος είμαι να παρετηθεί Να παίρνει κι εγώ 400 ευρώ Και παραιτήθηκε άλλο και με καταλαβαίνεις τώρα Έλα μιλάμε Όλα αυτά τα βόδια θα σου το πω διαφορετικά Αν βρεθεί, αν βρεθεί μπροστά Κριάρι να τα οδηγήσει Μην νομίζει ότι δεν θα πάρουν μπροστά Θα πάρουν μπροστά Απλά δεν βρίσκεται το κριάρι να πούμε το, Γιατί το κριάρι είναι πώ τα λένε αυτά Κλωνοποιημένο σαν την τό είναι ε, μόνο που δεν κάθε σε καροτσάκι σαν το Σόιμπλε. Περπατάει σαν τη Μέρκελ. Κυρία μου και κυρία μου, αυτή είναι η είδηση. Ξεκινάει η ΕΝΕΔ. Τι θυμόσαστε την ΕΝΕΔ. Μπράβο! Την ΕΝΕΔ μου. Ρε μπουρουν Θα κάνει ο Πανούσης ο αριστερό υπουργό Της κυβέρνησεω. Θα κάνει ραδιόφωνο της ελληνική αστυνομία. Και θα σου το λέει. Θα το ονομάσει ο Μπλε Φίλο. <Και> Αυτά είναι. Και θα ξεκινάει το πρωί, ο μπλε φίλος αφιερώνει στη ξανθιά με την κουκούλα, στην πλατεία εξ' αρχείων. Κατάλαβες, μεγάλε, ακούς με τι ασχολείται η αριστερή κυβέρνηση. Όχι δηλαδή επειδή κατηγόραγες τους συνταγματάρχες της Χούντας. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει ναι μ' αρέσει Ο μπλε φίλος λοιπόν το ραδιόφωνο Και θα είναι σηματάκι ένα στρομφάκι Με καπέλο αστυνομικού Και θα μιλάει μπροστά στο μικρόφωνο Ακούς μεγάλε Ακούς με τι ασχολούνται Αυτά αγαπητέ μου Ξέρω εγώ μπορεί να έχει ραδιοφωνικό σταθμό ε, Μια αστυνομία Ξέρω εγώ στην κοπενχάγη Ξέρω εγώ στο Βουαϊσκόνσιν δεν ξέρω πού Αλλά η κατάσταση Ξέρεις είναι διαφορετική έχουν λύσει προβλήματα υγείας, παιδείας και λοιπά. Εδώ λοιπόν ο αριστερός Πανούσης Μεγάλε, κατάλαβε τι, τι ήταν, τι είναι ενταγμένος Αυτό που αποκαλούν αριστερά τόσα χρόνια Τι μυαλό κουβαλάνε Σε ρωτάω εγώ τώρα αν αυτή την κίνηση την έκανε ο Σαμαροβενιζέλος Ο καραμαλέας, ο οποιοσδήποτε Καταλαβαίνεις τι θα γινότανε Αλλά τώρα την κάνει ο αριστερός Πανούσης Θα κάνει τον μπλε φίλο. Με μπλε και πράσινους κόκκους Φυσικά θα έχει και πράσινους κόκκους Ορίστε, έλα Αυτά τα εγκρίνουνε είναι... δεν, χρειάζεται. δεν χρειάζεται έγκριση αυτά Θα κάνουν τη δουλειά τους μου. Έλα, έλα έλα. Αυτά αγαπητέ μου, δεν χρειάζεται Την έγκριση της Τρόικας Αυτά είναι οι εντολές της Τρόικας Και τι εντολές των δανειστών Αυτά είναι εντολέ. Κατάλαβες μεγάλε τι του ήρθε τώρα του πανούσι, Σε παρακαλώ πάρα πολύ Του ήρθε τώρα του Πανούση Να κάνει ραδιοφωνικό σταθμό μπλε Φύλο. Που, που, που. Το μπλε φίλο. Πω Τελείωσε η ιστορία Με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια Τα λέγαμε πριν καιρό Έβγαλα ένα κοίταν που δεν θα τάδινε Ο Τσίπρας Ναι και ο Λαφαζάνης Το Ταϊπέδ λοιπόν Έβγαλα ανακοίνωση παρακαλώ ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, Α, Αυτό το ρωτήσω, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Κοίταξε να δει κάτι, το ότι θα χώσει και μέσα ό,τι κατάλαβε τώρα τη δημοσιογράφη θα είναι εκεί, έτσι. Έχει ξεραθεί το χέρι του στο τεντωμένο, ναι. Αλλά τώρα αν αυτό το πράγμα θα τα βάλει τα τέλη μέσω ΔΕΗ Όπως πληρώνει στην ΕΡΤ ΕΕ, αυτά τι να σου πω μια αριστερά είναι αυτά κάτι θα σκεφτούν Παρακαλώ Ποιον να προσλάβει Του Του το, το Ποταμιού Ποιον Α το Θεοχάρη που έπεσε στο σίριαλ! Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, τώρα κατάλαβα. Αχ, εκεί ήταν Σιριζέρο, ήταν αυτός που στότε. Χαίρετο, καλημέρα μου. Ναι μωρέ και ξέρεις το Θεοχάρη αυτό που έπαινε ήταν ένα serial, μπράβο Και έπαιζε ο αστυνόμος Θεοχάρης Αλλά σου λέω τώρα μεγάλε Μιλάμε για κατάσταση κατάσταση τρέλας έτσι Λοιπόν τι σου λέγα πάντα περιφερειακά τα αεροδρόμια Τα πήρε το ποτάμι, τα πήρε ο ποταμός Έβγαλε ανακοίνωση το Ταϊπέδ Λοιπόν και τονίζει ε, Τονίζοντα τη διαφάνεια, πρόσεξε το TAIPED με την οποία έγινε ο διαγωνισμό και πήραν 1,2 δι. Λέμε τώρα στα χαρτιά. Ε, ε, αυτά δεν είναι. Θυμάσαι τι έλεγε ο Λαφαζάνης νομίζω το έλεγε. Τα λέγαμε αυτά την ίδια μέρα που ο Γερμανό έλεγε ότι τον Ιούνιο ξεκινάνε οι εργασίε, την ίδια μέρα έλεγε και ο Λαφαζάνης αυτά θα τα ξαναδούμε και τέτοια. Δούλευε με σου, λέω, αντέχω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Παρακαλώ. Ναι ρε τρι, 30 χρόνια κουκουές στο ρε έλα, ρε. έλα ρε. Πιτσιόρλας ρε. Μιλάμε, για, μιλάμε για αριστερούς ανθρώπους Μιλάμε για αριστερούς Ανθρώπους Ναι αριστερούς Το αντικαρκινικό μεταξά τέλος Μόνο τέσσερι ογκολόγοι έχουν μείνει Για να καλύψουν ε, Ασφάλεια 50 χημεοθεραπείες την ημέρα Κατάλαβες Ο κανονισμός απαιτεί τουλάχιστον 13 και έχουν μείνει μόνο τέσσερι ογκολόγοι στο μεταξά για να καλύψουν 50 χημειοθεραπείε χημεοθερα... με ασφάλεια, με ασφάλεια, την ημέρα. Αυτά συμβαίνουν. Ε... Παρακαλώ. Έτσι. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν σε έναν γελίο λαό. Μιλάμε για γελίο λαό έτσι Ο οποίος ανέχεται Να του λένε οι βουλευτές του Είναι και επαγγελματίε γιατροί Σαν τον Μιχαίλου Ότι επιστημονικά λέει Το σκήνομα της Αγίας Βαρβάρας Προσφέρει στην υγεία Και να τα λένε δημόσια Οπότε επειδή πήγαν Πρόσεξε επειδή η ελπίδα πια είναι στο... Δεν έχεις άλλη ελπίδα Να σε σώσει ούτε η επιστήμη Ούτε η υγεία που προσφέρει War. η αριστερή κυβέρνηση πια στην Ελλάδα Παρακαλώ Έλα βρε Ελένη μου, τι κάνεις War, please, mm. Όχι, ναι, ναι Ναι Ναι Ναι Δύο τουαλέτες μάλιστα Μάλιστα Ναι Μάλιστα Όχι όχι όχι Είναι κατευθυνόμενα όλα Ότι δείχνουμε δεν είναι Ναι ναι Τίποτα τίποτα τίποτα Όχι όχι Εύχομαι τα καλύτερα Να είσαι καλά Γεια σου, Ελένη. Γεια σου Ελένη Οι φίλοι μας Ελένη λοιπόν από την Αθήνα Μας δίνει τη μαρτυρία από το νοσοκομείο Βούλας Όπου ε, Άνθρωπος δικός της έκανε εγχείρηση Για αφαίρεση πέτρας Από τα νεφρά Όπου λέει Στο νοσοκομείο ήταν δύο τουαλέτες Μία για τους ασθενείς Και μία για τους επισκέπτες μην σας περιγράψω μου λέει την κατάσταση Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δείξουν Όπως δεν ανακοινώνε καθημερινά ε, Πέρα από τις ε, δουλειές που κλείνουν Οι εταιρείες Αυτές που προσφέρανε δουλειά Μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές Έχουν κλείσει άπασες Έχουν φύγει Έχουν κάνει φτερά Δεν μιλάει κανένας για αυτά Για το μόνο που μιλάνε λοιπόν είναι ότι ήρθε η Αγία Βαρβάρα Και η Αγία Βαρβάρα, Ο Μιχαλογιανάκης σα συστήνει ε, σα συστήνει να ε, το age, λέει κολλάει με το σάλιο Αλλά όχι όταν ε, παίρνεις το κουτάλι της Θείας Κοινωνίας <Ρι> Αυτά τα λέει ο, ο βουλευτής Μιχελογιαννάκης <Ρι> Και η κυρία Θανασοπούλου των Ανεξάρτων Ελλήνων <Ρι> Μας λέει ότι έχουν βάλει κάμερες σε κουνούπια <Ρι> Για να μας παρακολουθούν Έχουμε τώρα σου λέω έχουμε σαλτάρι κυριολεκτικά έτσι Επιμένω όμω ότι όλα αυτά τα βόδια Αν βρεθεί, αν βρεθεί κατάσταση να τα οδηγήσει Παρακαλώ Ποιος ήρθε Έρχεται ο Λένιν και ο Μάου Αυτά δεν είναι λείψανο Έτσι και σηκωθεί ο Μάο είναι 300 το κιλά Λείψανο Λένιν... είναι Έλα ρε Έλα ρε έλα, έλα, έλα. Να σου πω κάτι αυτό Αν το είπες για τους αριστερούς του Τσίπρα τώρα να, Μην προσβάλλεις το Λένιν και το Μάου Αυτοί τουλάχιστον κάτι κάναν στη ζωή τους Με καταλαβαίνεις πως το λέω Ας ήταν συμφωνήσει ή όχι Αυτοί κάτι κάναν ε, έλα παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το σλόγκαν τη κυβέρνηση έχει έχεις δίκιο Δεν είναι πρώτη φορά αριστερά Είναι η Παναγιά μαζί μας Αυτά συμβαίνουν λοιπόν σε μια κοινωνία Και σου, σου ξαναλέω τώρα ότι αυτά τα βόδια όλα Τα οποία έχουν και δημόσια φωνή τώρα Και οι οπαδοί τους Μη σκάς. Θέμα μπροστάρι είναι και θα σου αποδείξω αυτό Αυτά τα βόδια λοιπόν όλα μέσα σε 5-10 χρόνια ή 20 εξαλείψαν από το μυαλό τους τον πολιτισμό τον ελληνικό διότι τους ταΐζουν παντελίδι, μπάολα ξέρω εγώ. Κατάλαβες ακολουθούν δική το τέτοιο οπότε λοιπόν άμα τους προσφέρεις μια καλύτερη ζωή σε υγεία θα σε ακολουθήσουν. Το θέμα είναι πού να βρεθεί αυτός ή πού να βρεθεί αυτή η πολιτική βούληση. Πού να βρεθεί με, με, το, με, με, με τσιμπίση κανά κουνούπι τώρα που με παρακολουθάει φοβάμαι. Πού να βρεθεί λοιπόν, δεν πρόκειται να βρεθεί Κατάλαβες μεγάλε Έλα, παρακαλώ Καλά εντάξει, ναι, έλα Ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι. Να τη βάλουν τη Ραχήλ Επειδή ακούει παντελίδη, έτσι μας είπε η γυναίκα Και είναι και γκαζιάρα. Ε, γκαζιάρα ε, γκαζιάρα, έλα γκαζιάρα Λοιπόν να τη βάλουνε και πρόεδρο στην ΕΡΤ. Τη βάλανε και το Τζακνίνα μου. Την βάλουνε, την κοπέλα έχει και κολτούρα. Να φύγουμε, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλη... Να σε καλά, να σε καλά. Μου λέει ο φίλο εδώ, φαντάσου να πέσει η χώρα στον Άδωνη, στον Βορίδη, στον Πλεύρη στον Μητσοτάκη και σε αυτά τα παιδιά η χώρα ήταν στα χέρια αυτών και πέρασε στα χέρια τούτων να τη διορθώσουν εσύ είδες διο... καμιά προσπάθεια να διορθωθεί η χώρα, ρωτάω καλή σου μέρα ο Χριστός ο μου γεια σου Χρήστο Σωτήρα ε, τσαπίζεις αρε Χρήστο 45 πτυχία και μεταπτυχιακά ο Χρήστο. Τσαπίζει ο Χριστός. Μπράβο, είξε Πρόσεξε γιατί το τσάπισμα Θέλει Θέλει τεχνική Μην κάνεις τις βραγέ εκεί λάθος Κατάλαβες μεγάλε Εδώ μιλάμε τώρα Και καλά ο Χριστός Είχε μια αιστεία και γύρισε Φαντάζεσαι κάποιους οι οποίοι δεν έχουν Γύρισε ο Χριστός και τσαπίζει Απολυμμένος Γιατί έκλεισε η εταιρεία αλλά δεν το δεν πήγε με κουρκουμπίνια η βαλαβάνενα να τον α, επαναπροσλάβει. Ωχ, οχ, ο Σαμαράς άρε. ο Νίκο έπαιζε μπάσκετ με το παιδί του. Χάδεκα ένα αμερικάνικο έργο, πως παίζουν μπάσκετ. Οι Αμερικάνοι κατάλαβες, οι μπαμπάδες με τα παιδιά. Και βγήκε να παίξει μπάσκετ στην αυλή του σπιτιού. Και σαβορδιάστηκε, έσπασε το χέρι. Ρε. Έτσι είχε σαβορδιαστεί, ο, ο, πήγε να παίξει μπάλα και ο Μέση. Καραμανεί. μιλάμε τώρα για κατάσταση. Άγρια κατάσταση. Ζούμε άγριε καταστάσει. Α, τι, πήραν 600 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμιακά διαθέσιμα και τα βάλαν σε λογαριασμό. Εντάξει, μα αυτή είναι η δουλειά του. Η δουλειά του αυτή είναι. Η δουλειά του αυτή είναι. Ε, ορίστε, παρακαλώ. Όχι, δεν την έκλεισαν έτσι Θα σου εξηγήσω εγώ πώ την έκλεισαν. Ναι. Βαριέμαι ε, ε, η δόση του ΔΝΤ. Αυτά που λένε ότι βρήκανε τα 700 εκατομμύρια και τέτα, τα βάλανε με το Στουρνάρα τώρα ε, δεν είναι τίποτα. Άκου να σου πω τι είναι. Είναι αυτοεξόφληση του Ταμείου στον εαυτό του. Κοίταξε να σου το εξηγήσω τι είναι. Δηλαδή ε, είναι σαν να πήγε με μια πιστοτική κάρτα. Λοιπόν, δεν έχει εσύ λεφτά. Αλλά είναι του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Αυτό εξοφλήθηκε, αλλά ο λογαριασμό, ο δικός σου ως χρέο μεγαλώνει. Κατάλαβες πως, το, δεν ξέρω αν στο μετέφερα. Αυτό ήταν το κόλπο με τα 700 εκατομμύρια που δήθεν βρήκανε και τα βάλανε με το Στουρνάρα και τέτοια. Κατάλαβες, έμαθα και κάνει κόλπα ο Τσίπρας και η παρέα του τώρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι επειδή αυτά τα κόλπα είναι εντεταλμένα, αυτοί δεν έχουν μυαλό να κάνουν τέτοια πράγματα μεγάλε οπότε έτσι θα κάνετε παιδιά έτσι κάνουν Αυτά. και επειδή κυρία μου και κυριέ μου λέω να το τελειώσουμε το θέμα λοιπόν να σας αφιερώσω ένα τραγούδι special πολύ special μιλάμε διότι είναι αφιερωμένο στη Μέρκελ και στην παρέα της Άγι... Ήταν ο μου μεγάλο, ο, ο ένα και μοναδικός Και ύστερα από κάποια χρόνια ο δαίμονα μου ο κακός. Μα ο Θεό είναι μεγάλο, έτσι την πήρε κάποιο άλλο. Φεύγω, μου λέει, γιατί τον έχω ερωτευτεί. Και μην προλάβω να ανασάνω ε, σαν εμένα αεροπλάνο σώθηκε ο άλλος όμω και αυτή <ΣΣΣΣΣ> την είχα αχτή την είχα αχτή. <ΣΣΣΣ> τώρα την έχω μόνο σε στάχτη μέσα στο τσιγκινοκουτί που έβαζε τα πικούτι Σάνο, και σαν εμένα αεροπλάνο ο άλλος όμως χάει αυτή Την είχα αυτή Την είχα αυτή τώρα την έχω μόνο σε στάχτη μέσα στο τσιγκινό κουτί που έβασε τα πικούτι Την είχα αυτή Την είχα αυτή τώρα την έχω Μόνος στα γκρι, μέσα στον τσίγκινο κουτί που εβάζε τα πικούτι, μέσα στον τσίγκινο που εβάσε τα πικούτι. Τι να την κάνουνε, ρε φίλε, την προμήθεια. Αυτοί που παίρνουν εκατομμύρια, να πούμε. Τι να την κάνουνε. Με πήρε πριν ένα φίλο που πει εδώ να πούμε. Την έχω σε άχθη. Υπομονή μου, λέει κανένα χρόνο. Να δούμε πώ θα πάω. φίλε μου, αγαπημένοι. Υπομονή. Να βγούμε από το τούνελο. Ένα. Τα θυμάσαι αυτά. Υπομονή με τον άλλον. Εδώ, τώρα, αυτή τη στιγμή. Σου το ξαναείπα. Δεν είναι οι εποχέ που μπορούμε να κάνουμε σλάλων, σλάλων βρίσκοντα ένα μεροκάμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ελιώσει ψάχνοντας για δουλειά και δεν βρίσκουνε μέσα όξο δεν βρίσκουνε πώς να ζητήσεις από αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν υπομονή αυτό αυτό τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω τι έχει να μας πει γι' αυτό η αγαστή κυβέρνηση τι ακριβώς κυρίες μου και κύριοι τέλος για σήμερα ευχαριστούμε πολύ αφού τη βάλαμε και στάχτη στο το κουτί με τα μπικουτί, την κυρία Αυτά λοιπόν είχαμε Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία Και για την Ακρόαση Και ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πάρα πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας 101,5 FM Stereo.